Λογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκια, ή και τους αιώνα των αιώνων. Δόξα ο Θεός ημών, δόξα η βασιλεύ ουράνιε. Ράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών. της σαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς. Από και κυλίδος και σώσουν αγαθήτας ψυχάς ημών. αμή Αμήν. πέρα καθίστε. Είμαστε στον τέταρτο ψαλμό, στον πέμπτο στίχο. Είχαμε μιλήσει προηγουμένως, εμεινεύσαμε την, τον τρίτο στίχο για την ματαιότητα των ανθρωπίνων πραγμάτων, για την βαριά καρδιά που γίνεται με τα ποικίλα πάθη, και το έλεος του Θεού στους οσίους ανθρώπους, στους αφιερωμένους σε Αυτόν και στο μισό του τετάρτου στίχου λέει Κύριος εις ακούσετε έμαντο και με προς Αυτόν δηλαδή ο Κύριος θα μου ακούσει όταν θα τον επικαλεστώ αυτό βγαίνει μέσα από την πύρα του προφήτου από την πύρα ότι κάθε φορά που επεκαλέστηκε τον Κύριο ο Θεός τον εισήκουσε δεν τον παρέβλεψε ποτέ Και ξέρετε πρέπει στην προσευχή μας να έχουμε πάντοτε αυτή την αίσθηση ότι ο Θεός δεν πρόκειται ποτέ να παραβλέψει την δέησή μας στην προσευχή μας ανεξάρτητα εάν εμείς είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί ή άνθρωποι άγιοι ο Θεός ακούει τις προσευχέ μας και όταν προσευχόμαστε πρέπει να πιστεύουμε, να έχουμε την πεποίθηση, την βεβαία πίστη ότι ο Θεός ακούει την προσευχή μας. Πλην όμως, σαν καλός πατέρας που είναι και σαν καλός ιατρός, ξέρει πότε θα απαντήσει στο έτοιμά μας και αν πρέπει ακόμα να απαντήσει. Γιατί πολλές φορές ο Θεός σαν να σιωπά, σαν να μην απαντά, σαν να αφήνει τα πράγματα ο Θεός, να ακολουθούν την πορεία τους για ακόμα να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο και εμείς να είμαστε θεατές μιας έτσι κατηφορικής πορείας των πραγμάτων και να διαρωτόμαστε μα γιατί ο Θεός αφήνει τα πράγματα έτσι πότε θα επέμβει ο Θεός τι θα κάνει ο Θεός όμως πρέπει να ξέρουμε ότι ο Θεός ξέρει πιο πολλά από μας γνωρίζει ο Θεός τι θα κάνει και ξέρει ο Θεός την ώρα που θα ενεργήσει και πώς ενεργήσει και ότι μέσα από όλα αυτά τα, τα δικά μας προβλήματα ο Θεός ζητά προπάντων να αξιοποιούνται όλες οι δυσκολίες μας και την αιώνια βασιλεία του Θεού εκεί είναι το ζητούμενο εκεί είναι το οποίο ο Θεός στοχεύει και σε αυτόν ο Θεός έχει τον πρώτο του, του λόγο την πρώτη του επιθυμία τα πάντα να συνεργούν για την σωτηρία μας και τα υπόλοιπα έρχονται δευτερεύοντα ο άνθρωπος όταν περάσει πολλές δοκιμασίες πολλές δυσκολίες τότε λαμβάνει πείραν της αντιλήψεως του Θεού έχει πείραν από την βοήθεια του Θεού γι' αυτό λέει εδώ ο Κύριος σ ακούσετε έμοντο και με προς Αυτόν ο Κύριος θα με ακούσει όταν θα τον φωνάξω και ξέρει και από το παρελθόν του ότι ο Θεός τον άκουσε δεν τον εγκατέλειψε αλλά εφόσον ξέρει, άρα ξέρει και να περιμένει, να κάνει υπομονή. Νομίζω ότι όλοι έχουμε πειρά ότι πολλές φορές στη ζωή μας περάσαμε πολλές δυσκολίες και τρόποντινά μας άφησε ο Θεός να ε, βυθιζόμαστε μέσα στο πέλαγο, των θλίψεό μας. Και όταν επέρασαν οι θλίψεις και οι δυσκολίες και εξαλάφρουσε η ψυχή μας, μέσα από, ίσως από πολλά χρόνια ακόμα, τότε καταλάβαμε ότι έτσι έπρεπε να γίνει. Και όπως έλεγε ο Ιμνιστος Γέροντας, ότι όταν θα πεθάνουμε και θα αλλάξουν τα μάτια μας πλέον και θα βλέπουμε τα πράγματα πιο σωστά, τότε το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να ευχαριστήσουμε τον Θεό για όλες τις δυσκολίες που περάσαμε σε αυτή τη ζωή. Τότε θα δούμε ότι όλες οι δυσκολίες που είχαμε εδώ και όλα τα προβλήματα μας και όλα τα βάσανα μας και όλες οι θλίψεις μας και όλα τα δάκρυα μας, όλα αυτά έχουν αιώνια ανταπόδοση. Ούγαρα άξια τα παθήματα του νύν προ προς τη μέλους, αν να αποκαλυφθείνε, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν είναι άξια, λέει, τα παθήματα του παρόντος κόσμου, ό,τι και να πάθουμε, δεν μπορεί να πούμε ότι είναι αντάξιο προς αυτή τη μέλους, αν δόξαν που θα αποκαλυφθεί στον κάθε άνθρωπο. Και πραγματικά, ε, ακόμα μπορεί να πει κανείς ότι και οι Άγιοι, όπως πολλές φορές ήδη ομολόγησαν, εάν γνώριζαν το μεγαλείο της δόξης του Θεού, τότε με τα χαρά σε μεγαλύτερα μαστήρια και μεγαλύτερα βάσανα εκούσια, προκειμένου διαμέσου αυτών των θλίψεων όλων, να έχουν μεγαλύτερη αίσθηση και μεγαλύτερη πληρότητα της Βασιλείας του Θεού. Πάντως είναι γεγονό ότι... Οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού διέρχονται τη ζωή τους μέσα από πολλές δυσκολίες και όμως μέσα σε αυτές τις μεγάλες δυσκολίες έχουν πήραν θείας αντιλήψεως όπως λένε οι πατέρες ξέρουν, έχουν πήραν ότι ο Θεός δεν θα τους αφήσει και μπορούν να προσεύχονται και να αφήνουν τα πάντα στον Θεό και έτσι να έχουν ειρήνη μέσα στην ψυχή τους πιο κάτω στον πέπτο στίχο Λέει το εξής «Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε». Η μετάφραση μου φαίνεται ότι είναι λάθο. Διότι λέει δίπλα «Ας οργίζεσαι εναντίο μου, προσέχετε όμως να μην αμαρτάνετε κατά του Θεού». Αυτός που μετέφρασε έτσι είναι λάθος η μετάφραση. Η μετάφραση είναι όπως το λέει «Να οργίζεστε αλλά να μην αμαρτάνετε». Να θυμώνετε δηλαδή. Γιατί το λέει αυτό το πράγμα ο Δαβίδ. «Οι πατέρες είναι ξεκάθαροι». Μα λένε ότι ο θυμό είναι μια δύναμη τη ψυχή. Ο θυμό είναι μέσα μα. Ο Θεός μα έδωσε το θυμό. Και είναι μια από τι δυνάμει τη ψυχή μα, οι οποίε όμω, όπω και οι υπόλοιπε δυνάμει, όπω η δικαιοσύνη, η φρόνηση, η ανδρεία, ε, πρέπει να λειτουργούν σωστά. Και ο θυμό, όταν λειτουργεί σωστά, είναι καλό. Αλλά πότε λειτουργεί σωστά. Δεν λειτουργεί σωστά όταν θυμόνομαι εναντίον του αδερφού μα. Δεν λειτουργεί σωστά όταν θυμόνομαι γιατί μας αδίκησαν. Δεν λειτουργεί σωστά ο θυμό όταν θυμόνομαι γιατί μα περιφρόνησαν. Δεν λειτουργεί σωστά όταν θυμόνομαι γιατί διεκδικούμε το εντός εισαγωγικών δίκαιό μας με την κοσμική ενέργεια. Δεν λειτουργεί σωστά ο θυμό όταν λειτουργεί ιδιωτελώ. Όταν λειτουργεί, ας πούμε, ε, με, ε, ε, βάση τον εγωισμό μα. Και ακόμα, Λέει ο Πατέρας ότι αν θέλετε να δείτε αν έχετε εγωισμό μέσα σας είναι πολύ απλό. Θυμώνετε εάν θυμώνετε μη διαρωτάστε δεν έχετε ταπείνωση δεν έχουμε ταπείνωση όλοι μας. Διότι θυμώνομαι γιατί θυμώνομαι. Διότι ξέρω εγώ κάτι μας ε, είπαν ας πούμε, που δεν μας άρεσε μας κόψουν το θέλημά μας μας κάναν χίλια δύο πράγματα ο άνθρωπος ο θυμώδη που θυμώνει, που νευριάζει που χάνει την ειρήνη του, ας πούμε, για, για τον άρθρο τον Βίτα Λόγο, σημαίνει ότι έχει ένα, ένα πνευματικό πρόβλημα, έχει πάθος. Είτε πάθος εγωισμού, είτε πάθος, ας πούμε, ξέρω εγώ, ιδιοτέλειας ή φιλαυτείας ή περηφανίας, οτιδήποτε, πάντος είναι ένα πάθος. Ο άνθρωπος που θυμώνει, σημαίνει ότι έχει ένα πάθος. Και μην ψάχνετε να αιτιάσετε τους άλλους. Έθιμωσα ε, γιατί έτσι μου είπε ο άλλο, γιατί πήγε να με γελάσει, επειδή να με ειρωνευτεί, πήγαινε να με κλέψει, πήγε να με αδικήσει. Τέτοια πράγματα θα συμβαίνουν πάντα στη ζωή μα. Πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα μα ειρωνεύονται, θα μα ε, συκοφαντούν, θα μα αδικούν, θα μα κλέβουν, θα μα περιπέζουν. Πάντα να υπάρχουν. Καλά, επειδή υπάρχουν αυτοί και θα υπάρχουν πάντα, εμεί δεν πρέπει πάντα να θυμώνουμε, δεν πρέπει ποτέ εμεί να ειρνεύσουμε. Και πρέπει πάντα να διόμαστε τους άλλους. Πρέ καταλάβουμε ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα πράγματα με μια ειρήνη. Και είναι αποδεδειγμένο δηλαδή, είναι, πώς να πούμε, μαθηματικά ότι ο άνθρωπος που θυμώνει έχει εγωισμό. Λέει μια ιστορία στο γεροντικό, ένας μοναχός έπασχε από το πάθος του θυμωθύμωνε. Και πάντα του έφταιγαν κάποιοι άλλοι, γιατί φυσικό, αν δεν μπορεί να θυμώνεις και μόνος σου, κάτι θα σου συμβεί. Ε, έλεγε ότι φταίει το μοναστήρι. Εδώ οι πατέρε με ενοχλούν και πρέπει να πάω μόνο μου. Άμα είμαι μόνο μου και είμαι ασκητή στην έρημο, εκεί δεν θα θυμώνω. Εδώ φταίει, έχουμε τα αίτια. Είναι πολλοί χαρακτήρες, χαρακτήρε, πολλοί άνθρωποι και αυτοί φταίνε και εγώ θυμώνω. Και σηκώθηκε πίεση στην έρημο μόνο του. Ε, Ένα-δύο-τρει μέρε ήταν ήρεμο, δεν έθυμονε. Τέταρτη μέρα πήγε να ρίξει νερό στο ποτήρι του, α πούμε, εκεί στο πύρινο Αγκίο. Πήγε να το ρίξει, κάτι δεν καλά. Εχύθηκε. Πάει να το ξαναρίξει, ξαναχύθηκε. Την τρίτη φορά πάει να το ρίξει περσικά του Αγκίου, δίνει μια κλωτσάστη στο σταμνή, το έσπασε. Και τότε είδε τον διάβολο απέναντι του να γελά. Και κατάλαβε ότι δεν σου φταίει κανένα άλλο, μέσα σου είναι το πρόβλημα. Τώρα σου φταίξαν το σταμνί, αφού δεν έχει τίποτα άλλο, σου φταίνουν τα ρούχα σου. Διότι δεν, δεν πολέμησες το πάθο τούτο και πάντα βρίσκει αιτίε. Πάντα δικαιολογά σου φταίει ο ένα και άλλο. Δεν είναι έτσι. Κατάλαβε ότι εσύ έχει. Πρόβλημα πάθους με αυτό το πράγμα και πρέπει να το πολεμήσει. Όταν το πολεμήσει ο άνθρωπο και φτάσει στην απείνωση, δεν θυμώνει. Και αν θυμώσει, τότε θα δούμε για ποιο θυμό μιλά εδώ ο Δαβίδ. Τότε το επιβάλλει του εαυτού του. Θυμάμαι έναν γέροντα, στο Άγιο ένα έναν σαλό, διάχθο το σαλό. Ο γέρο ο γέρος Ιάκουβος, το Ιακωβάκι το λεγόμενο, που σα είπα πολλέ ιστορίε. Αυτόν τον Ιακουβάκι έκανε το σαλό, και πάνω κάτω μέσα στην έρημο. Εκεί που μέναμε στι σκύλε, ξυπόλητο το χειμώνα, με στα βράχια, σχεδόν κυμνό φρούσε ένα παλιό ράσο πάνω, ξυσκούφωτο, σαν αγρίμη, σαν ζώνητα. Ε, φορούσε ένα παλιό ρούχο. Κάποια μέρα αποφάσισαν κάποιοι πατέρε να του δώσουν ένα καινούριο ράσο να φορέσει. Αυτό δεν ήθελε να βγάλει το δικό του το παλιό, το οποίο από τον καιρό είχε γίνει άσπρο, χρήζο. Έχασε κάθε. ούτε έξερε ποια ήταν η πρώτη ύλη. Το σαν παλώματα είχε πάνω. Παραδιαρωτούσε δηλαδή το πρώτο. Το πρώτο ύφασμα ποιον ήταν, αφιβάλλον έβρισκε δηλαδή. Ποιο ήταν. Χώρια που ήταν και μισό, από εδώ κάτω δεν είχε ούτε μανίκια, ούτε μέχρι τα γόνατα τα ήταν μια αθλία κατάσταση. Ένα σκηνή στη μέση, ένα σκηνή. Και δεν είχε τόπο να μείνει, δεν είχε καλύβα να μείνει. Έμενε όπου έφτανε και όπου του έδιναν πια το φαγέτρογγι. Αυτό λοιπόν ο Γέροντα, αφού του έραψε μια με έναν ράσο καλό, είπε να του το δώσουν να το φορέσει, αλλά δεν δεχόταν. Οπότε τον έπιασαν δύο άλλοι πατέρες που δισκύτηκαν με το ζόρι και του φόρησαν ένα ζωστικό καινούριο. Και έλεγε ο καημένο, Τώρα έτσι που μου κάνετε θα θυμώσω. Τώρα θα θυμώσω, τώρα θα θυμώσω. <laughs> δηλαδή έλεγε του για αυτού του να θυμώσει. Διότι έφυγε, έπελε, δεν μπορούσε να θυμώσει. Κυράθε λέει δεν μπορούσε. Και απειλούσε του άλλου ότι τώρα θα θυμώσω έτσι που μου κάνετε. Ήταν απλό, είτε το έκανε τον διαχριστό σαλόν. Εμεί δυστυχώ μόνο με μόνοι μας. Και στον ύπνο μας ακόμα θυμώνομαι. Μας λείπει η ειρήνη γιατί έχουμε θελήματα έχουμε θελήματα, έχουμε προτιμήσεις έχουμε ιδιοτέλειες έτσι είναι η φύση μας εντάξει είμαστε άνθρωποι αλλά πρέπει να μάθουμε ότι υπερβαίνουμε τα πράγματα. Ο θυμός είναι μια δύναμη της ψυχής. Ο Θεός την έδωλε, έδωσε αυτή τη δύναμη του Θεού μέσα στο είναι μας αλλά για να λειτουργεί όπως είπαμε κατά φύση. Πότε όταν θυμώνομαι εναντίον της αμαρτίας όταν θυμώνομαι εναντίον των παθών μας, εναντίον των δαιμόνων τότε εκεί πραγματικά μπορούμε να θυμώνομαι. Γιατί Γιατί πολλές φορές είναι τόση η πίεση του πάθος που έχουμε που δεν μπορούμε, πρέπει να αντισταθούμε σε αυτό το πράγμα. Μας πιέζει το πάθος, η αμαρτία οι περιστάσεις Και εκεί πρέπει να, να όχι. Όχι δεν γίνεται αυτό το πράγμα Θυμάστε στο, ο Χριστός τι είπε στον σα, στο Σατανά είπα αγιοπίσω μου Σατανά βλέπετε με, με θυμόν ας πούμε αλλά φυσική κίνηση φύγε από μένα από απομακρύθω από μένα Σατανά δεν θα σε ακολουθήσω Κύριον τον Θεό μου προσκυνήσω και αυτό λατρεύσω πρέπει να έχουμε μέσα μας τέτοια δύναμη πρέπει να έχουμε νεύρο να έχουμε δύναμη σωστή δύναμη να, να κινούμε των θυμών που έχουμε μέσα μας προκειμένου να κόψουμε με αποτομία τα δεσμά της αμαρτία. Γιατί η αμαρτία μα στραγγαλίζει την ελευθερία μα. Μα σπρώχνει να κάνουμε αυτό που δεν θέλουμε. Μα τραβά να πάμε να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν, δεν πρέπει να τα κάνουμε. Θα καταστραφούμε, δεν είναι για μα. Εάν είμαστε χαλβάδε, αν είμαστε έτσι όπου μα πάρει ο άνεμο, δεν έχουμε αντιστάσει μέσα μα. Θα μα πάρει αμαρτία, θα μα κυλήσει. Εκεί χρειάζεται ο άνθρωπο να επιστρατεύσει των θυμών και να κόψει τρόπο την, την κεφαλή της αμαρτίας να αποκεφαλίσει την αμαρτία με αποτομία και είναι θα, θαυμαστόν το ότι οι Άγιοι Πατέρες οι οποίοι είχαν μεγάλη πραότητα και ήταν δεν θύμωναν ποτέ τον επρόκειτο περί αμαρτίας εκεί ήταν απότομοι ήταν ανηλαίτη δεν δεχόταν κανένα συμβιβασμό τίποτα απολύτω, τίποτα εκεί εστέκονταν σαν γίγαντες αυτοί που υποχωρούσαν στα πάντα προκειμένου περί αμαρτίας, προκειμένου περί της συνειδησεώς τους εστέχοντας σαν γίγαντες και αρνούντο τον συμβιβασμό και την αμαρτία ό,τι και αν γίνει. Θυμούμαι πολλές φορές πατέρες οι οποίοι έλεγαν κοίταξε, ό,τι και αν γίνει εγώ δεν υποχωρώ. Όχι γιατί είχαν εγωισμό αλλά γιατί δεν μπορούσαν να υποχωρήσουν. Τα θέμα πίστεως, τα θέμα ομολογίας, ήταν θέμα συνειδήσεως. Δεν μπορώ να παραβώ τη συνείδησή μου. Δεν μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα που θέλεις εσύ. Όσο, όσο και αν με πιέζεις, όσο και αν με απειλά, όσο και οτιδήποτε και αν μου κάνεις, δεν υπερβαίνω τη συνείδησή μου. Δεν την παραβαίνω. Εκεί χρειάζεται πράγματι ο άνθρωπος να επιστρατεύσει τον θυμών του. Και ιδίω όλοι μας δηλαδή. Αλλά πολλέ φορέ μας κάνει μια καλοσύνη και μια, πώς να πούμε... Μαρθακότητα. Λέει, έπήγα σε τόπο, ε, τι να κάνω α πούμε, ε, οι άλλοι στο κέντρο, να ε, πήγα κι εγώ, να μην του προσβάλλω, να μην του λυπήσω. Δεν μπορούσα να αντισταθώ. Όταν λέω κέντρο δεν εννοώ να πάει να φάει, να να το φάει. Ενώ α πούμε σε κάποιου χώρου α πούμε αμαρτούλου, δηλαδή ανήθικου τόπου. Μα εκεί δεν μπορεί να είσαι έτσι. Εκεί δεν χωράει πούμε, δεν χωράει να, να είσαι υποχωρητικό. Εκεί θα πει όχι, εγώ δεν πάω σε αυτόν τον τόπο. Αρνούμε αυτό το πράγμα. Δεν συμβιβάζομαι, δεν υποχωρώ, δεν, δεν πουλώ τη συνείδησή μου γιατί έτσι θέλει εσύ. Μπορεί πέρα, να πει όλο να συναχωρηθώ, να συναχωρηθεί, Μα έθα ε, ε, σου ξαναμιλήσω, μην μου ξαναμιλήσει. Λέει ο Άγιος Χρυσότομο, φίλου πίσω δια Χριστών. Κάμε φίλου τον κόσμο όλο για την αγάπη του Χριστού, αλλά και εχθρού πίσω για τον Χριστό. Κάμε και εχθρού όμω για τον Χριστό. Ε, ποια έννοια! Διότι έρχεται ο Άγιο λέει: Είμαστε φίλοι, ε, θα πάμε έξω. Όχι, δεν θα πάμε έξω. Ε, δεν θέλεις να είσαι φίλος μου. να μην είσαι φίλος μου. Δεν υποχωρώ. Δεν μπορώ να υποχωρήσω. Αυτό σημαίνει άνθρωπος ο οποίος ξέρει, έχει ιεραρχία στη ζωή του. Όπως σε όλα τα πράγματα. Τι σημαίνει δηλαδή. Στο γάμο μας μέσα. Είμαστε παντρεμένοι. Επειδή δηλαδή, ξέρω, λυπούμε τον άλλον. Ας πούμε, Επειδή δεν έχει καλέ σχέσει με γυναίκα του. Πρέπει να πηγαίνω εγώ, ας πούμε να κάνω, ανήθικες σχέσεις γιατί ας πούμε ο άλλος δεν κάνει το ένα ή το άλλο δηλαδή υπάρχουν καλοσύνες σε αυτόν τον χώρο υπάρχει υποχώρηση δηλαδή εξυπηρετούμε τον άλλο με αυτόν τον τρόπο, δεν γίνεται ο άνθρωπος του Θεού είναι ολοκληρωμένος άνθρωπος δεν είναι χαλβάς δεν είναι μαθακό άνθρωπος δεν είναι βλάκας που όπου τον πάρει και όπου τον φέρει ο άνεμος ξέρει Οπότε υποχωρεί, η του υποχωρεί, εγνώση τα εγνώση η του σιωπά, αλλά έρχεται και ώρα που δεν πρέπει να υποχωρήσει, δεν πρέπει να σιωπήσει, δεν πρέπει να ανεχθεί τίποτα και θα σηκώσει το ανάστημά του και θα σταθεί και απεί όχι. Αυτό δεν γίνεται. Και αυτό μας το επέδειξε ο είδο στο Χριστό. Και όταν έβγαλε του εμπόρους από τον Ναό, βλέπετε που έβγαλε το μαστίγιο και του έβγαλε όλου έξω από τον Ναό εκεί οργίστηκε ο Χριστός αλλά οργίστηκε καταφύσιν εχρησιμοποίησε τον θυμό α το πούμε έτσι τη φυσική δύναμη που, έχει, που μας έδωσε ο Θεός δεν αμάρτησε αλίμονον, ούτε υπέκυψε σε πάθος αλλά ως κύριος της δυνάμειος αυτής χρησιμοποίησε αυτό τον δύναμη να αποκαταστήσει τη δικαιοσύνη στον νόμο του, στον του Θεού όταν εξεδίωξαν τον, τον σατανά και του είπα, είπαγε είπα, είπα, ο πίσω μου σατανά, πάλι, για τη διδία δυνάμεω, τον έδιωξε μακριά. Όταν επήγαινε ο Πέτρο, ο μαθητή του, και του λέει, όταν έλεγε ο Χριστό ότι πρέπει να πάω στα Ιεροσόλυμα, να παραδοθώ στου Εβραίου, στου Ιουδαίους, και θα με σκοτώσουν και θα με κρεμάσουν και τα λοιπά όλα αυτά, επήγε ο Πέτρο, ο Απόστολος, ελπίθηκε, να ακού τώρα τον δάσκαλο σου, σου λέει τέτοια πράγματα, του λέει, ήλαιο σε κύριε, Πού να, να μη σου γίνει αυτό το πράγμα. Μα τι είναι αυτά τα λόγια που λε, Χριστέμα, α πούμε. Αλλή μόνο, δεν θα επιτρέψουμε να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν είναι καλά να σε σκοτώσουν οι άλλοι και να πάνε να παραδώσουν τον εαυτό σου στου άλλου να σε σκοτώσουν, να σε διαλύσουν. Και θυμάσαι τι του είπε, Είπα γεωπή μου Σαντανά του λέει. Ού φρονίστα του Θεόλα των το ανθρώπων. Τον, τον επετίμησε. Διαποτομία τον έκοψε. Και είπε στον Απόστολον ότι είσαι Σαντανά. Βλέπετε ότι ο Χριστό είχε τι δυνάμει τη ψυχή του τέλειε, λειτουργούσαν τέλεια. Δεν ήταν μαθακό ο Χριστό. ήξερε αλήμον ένα τέλειο άνθρωπο. Είναι πούμε, θα υπάρξει άλλο άνθρωπο αρμονικό και ισορροπημένο σαν τον Χριστό, και ω άνθρωπο. Αλλά μα έδωσε τον εαυτό του ω Και η άγεια έτσι ήταν. Ενθυμούμε τον Γέρο Παΐσι, ο οποίο αν του φυσούσε τον έπαιρνε, τον έπαιρνε. το φύσιμα σου μπορεί να ρίξει κάτω ήταν ένα πράγμα σαν κατσαρίδα ήταν τόσο αδύνατος, ας πούμε, και περπατούσε και πήρε μια δότη μια κή, διότι ήταν ολονιστία και αγρυπνή ήταν έτοιμο να καταρρεύσει και όταν ήταν θέματα τέτοια είχε μια τέτοια δύναμη που λένε θα πείστε το πράγμα μα τι δύναμη έχει αυτός ο άνθρωπος πως αντιστέκεται σε αυτό το πράγμα έτσι πήγε μια φορά ένα ζεμονιζόμενος εκεί ένα παιδί από την Κρήτη, ένα αντράχαλος, ένας, ένας πώς να πούμε, έτσι, ισχυρός να πούμε και του λέει θέλω να σου μιλήσω. Εμείς καθόμαστε λίγο πάρα εκεί. Και ο Γιάννας κάτσαν ε, του, άξι, του λέει κάτι παλαβά πράγματα. Ήταν, δεν είμαστε καλά του. Σε μια στιγμή του λέει το Γ. να με προσκυνήσεις ρε του λέει εγώ είμαι Ιωών. Εγώ είμαι ο Θεός δηλαδή. Τον έπιασε η Βίδα. Σηκώνεται και ο Γιώνας του δίνει μια σπρωξιά. Του λέει Όνο είσαι Βρέ, όχι είσαι Όνο είσαι. <laughs> <laughs> λοιπόν, και. <laughs> του δίνει και εκείνο άλλο μια προξάλη, έριξε τον, τον πέταξε κάτω τον Γερόντα. Πέταξε μακριά. Τι ω τίποτα. Του λέει ο Γερόντα, απόψε θα συντακτοποιήσω, του λέει. Απόψε θα συντακτοποιήσω εγώ. Και μιλούσε το διάβολο βέβαια, μιλούσε το παιδί, το παιδί τι έφταγε. Αλλά επειδή είχε δαιμονική ενέργεια, εκείνο άμα να άκουσε έτσι άρχισε να φρίσει, όρμη ξεπάνω τον ξεσχίσει. Εγώ βάθομαι με έναν μοναχό Κύπριο και του λέω κάτσε εδώ, αλλήμονό μας τώρα βγαίνω ζωντανή από εδώ μέσα Ο Γιώροντας τίποτε, τίποτε εκεί να, να μην υποχωρεί του δίνει μια στο κεφάλι το πέταξε κάτω, δεν υποχωρούσε πήγε εκεί να βρει την Παναγία και του το, το, το, το, το ράμπησε μέσα στο στόμα και δεν φοβόταν ας, δεν φοβήθηκε δεν είναι ότι είχε να κάνει με το παιδί αλλά δεν φοβόταν τις, τις δαιμονικές ενέργειες δεν φοβόταν τίποτα. Όταν ήταν τέτοια θέματα, ένα ένας άνθρωπος αδύνατο αδύνατος και ταπεινο άνθρωπος, γλυκύτατος άνθρωπος και έτσι ήταν όλοι οι Άγιοι βλέπουμε τους Αγίους που δεν υποχωρούσαν και λέγαν όχι, αυτό δεν, δεν μπορώ να το κάνω δεν γίνεται σκότος, με κάνω με ό,τι θέλεις, διάλυσε με κάνω με σκόνη, δεν θα υποχωρήσω μην επιχειρείς, δεν θα υποχωρήσω όταν επήγε διεγείται στο βίο του Μεγάλου Βασιλείου Τώρα πήγαινε εκείνο ο έπαρχο και τον απειλούσε, και ο, ο Μέγα Βασίλειο του απαντούσε και του λέγαγε ότι δεν, αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτά που λε εσύ. Εμεί δεν υποχωρούμε από την πίστη μα. Του λέει, δεν μου μίλησε κανένα μέχρι τώρα. Κανένα άλλο επίσκοπο δεν μου μίλησε όπω μου μιλά εσύ. Λέει ο έπαρχο του Μέγα Βασίλειο. Του λέει και ο Μέγα Βασίλειο φαίνεται δεν συνείδησε του επισκόπου ακόμα. Διότι οι άνθρωποι του έτσι μιλούν. Και να σα πω και ένα ανέκδοτο όταν ε, ο ο Ιουλιανός ο παραβάτης, ήταν συμμαθητής του Μεγάλου Βασιλείου και όταν επερνούσε από την Κεσάρια όλοι του είχαν δώρα πράγματα γιατί ήταν ο αυτοκράδωρας για να μην καταστρέψει την πόλη να μην τους καταστρέψει όλους και του έστειλε δώρα, ο Μέγας Βασίλειος του έστειλε δώρο ένα κρυθαρένιο ψωμί Εδώστε το αυτό το ψωμί στον Αυτοκράτορα από το συμπαθητή του τον Βασίλειο τον Επίσκοπο. Δεν, δεν τον κολάκευε, δεν, δεν, δεν κολάκευαν οι άγιοι. Χαίρομαι που οι ήταν αρχοντικοί άνθρωποι. Όταν το πήρε ο Αυτοκράτορα το πέταξε, λέει: Δεν τρέπετε, μου έστειλε το παλιό ψωμί, το χρυσαρένιο. Τώρα δείστε θα του κάνω. Και αν είναι αδεμάτι σανό, χορτάρει αυτόν τον τόνο τα γαϊδούρια και του το έστειλε. Λέει: Πάστε τον και αυτό να, να δει τι δώρο θα του κι εγώ όταν το πήρε ο Μέγας Βασίλος είπε ο καθένας από αυτόν που τρώει αυτό προσφέρει. <laughs> Εγώ λέει τρώγω ψωμί κρυθαρένιο αυτό πρόσφερα στον βασιλιά. Ο βασιλιάς τρώει σανό αυτό που προσφερεμένα. <laughs> λοιπόν έτσι ήταν οι Άγιοι άνθρωποι όπως σας είπα ευγενεί ταπεινοί υποχωρητική γεμάτη γλυκύτητα, γεμάτη πραότητα, αλλά είχε ένα σημείο που δεν υποχωρούσαν. Ήταν αδύνατο να υποχωρήσουν. Θέματα πίστεως, θέματα ομολογίας, θέματα συμβιβασμού με την αμαρτία, αδικία, τίποτα. Καμία αδικία στα χέρια των Αγίων. Ούτε δέχονταν την αδικία. Ούτε να αδικήσου, αλλά ούτε και την αδικία. Εκεί εμιλούσαν, εκεί γίνονταν μαχητές, εκεί γίνονταν αγωνιστές δεν υποχωρούσαν με τίποτα δεν υποχωρούσαν εκεί πραγματικά θυμάστε ο Μέγας Αντώνιος που ήταν απρόσωπος μέσα στην έρημο όταν ήρθε η ώρα και η εκκλησία μαστίζεται από τους Αριανούς έφυγε από την έρημο και πήγε στην πόλη να ομολογήσει και να στηρίξει την εκκλησία γιατί γιατί εκεί πραγματικά ήταν ώρα ομολογία της πίστεως λοιπόν πρέπει να ξέρουμε ενώ, ότι όταν βλέπουμε πολλές φορές και μέσα στην Εκκλησία αγώνες για την πίστη αγώνες για, τη, για την δικαιοσύνη αγώνες για την αντίσταση στην αμαρτία να μην νομίζουμε ότι αυτό είναι κάτι ξένο προς την Εκκλησία όχι, είμαστε υποχρεωμένοι να αγωνιστούμε πρέπει να αγωνιζόμαστε αλλά με διάκριση πάντοτε με πνεύμα Θεού πάντοτε με πνεύμα αγάπης μη κινούμενοι από ελαττήρια ανάρμοστα και ελαττήρια νοθευμένα με ανθρώπινε καταστάσεις Οι Άγιοι δεν ζητούσαν τίποτα για τον εαυτό τους Δεν ζητούσαν τίποτα απολύτω. Καμίαν δόξαν, κανέναν έπενον, καμίαν ε, ανθρωπίνη ε, αναγνώριση. Τα πάντα τα έκαναν για τη δόξαν του Θεού και για την αγάπη του αδελφού του. Έτσι, όταν γίνονται, τότε είναι καλό. Και αυτό ο θυμό. Πρέπει να υπάρχει. Αλλά, είπαμε, μόνο όταν κινείται φυσιολογικά, τότε μπορούμε να εφαρμόσουμε, οργιζόμαστε, αλλά δεν αμαρτάνομαι. Διαφορετικά θυμώνομαι και αμαρτάνομαι. Και είναι πολύ λεπτό σημείο και θέλει πολλή προσοχή, γιατί λίγοι άνθρωποι είναι αυτοί που μπορούν να θυμώνουν και να μην αμαρτάνουν. Γι' αυτό να σας το θυμό, να μην θυμώνομαι. Να μάθουμε να είμαστε ταπεινοί, να κόβουμε το θέλημα μας, να υποχωρούμε. Έλεγε ένας ηγούμενος ότι στο μοναστήρι μου έχω και εγώ μοναχού που δεν, να πούμε, δεν είναι τόσο αρμονικοί με τους άλλους. Αλλά ε, αφού, αφού εκείνοι δεν μπορούν να τοποθετηθούν σωστά απέναντί μας, τοποθετούμαστε εμείς σωστά απέναντί τους και έτσι είμαστε ειρηνικοί δηλαδή έχω ένα, έχω ένα άνθρωπο ένα πρόβλημα, ένα παιδί, ένα σύζυγο έναν εργοδότη μια κατάσταση και δεν μπορεί αυτό δεν μπορεί να εκείνος μαζί μου εντάξει, ταιριάζω εγώ μαζί του τοποθετούμε εγώ απέναντί του σωστά τον δέχομαι όπως είναι εντάξει, τι, τι θέλεις προσπαθώ να τοποθετηθώ εγώ σωστά να μην ταράζομαι και γίνεται ειρήνη μετά, γίνεται ειρήνη και γίνεται πνευματική εργασία μέσα μας όταν μάθουμε εμείς να τοποθετούμεθα σωστά έναντι τον άλλον ανθρώπων. Κόβομαι τις αιτίε του θυμού και όταν ακόμα βλέπουμε μέσα μας να μας πνίγει ο θυμός τότε, να ξέρετε, η πρώτη αντίσταση είναι να μην πει τίποτα. Να μην πει τίποτα. Σφίξε το θυμό μέσα σου. Όπως λέει και ο Γέροντας μας, να βγάζεις καπνούς από τα ρουθούνια σου. Η τόση ένταση πολλές φορές που μπορεί να έχει μέσα όμως ο θυμός που να ξεκαπνίζουμε ολόκληρη αλλά πριν να σφίξεις το θυμό μέσα σου Ο θυμός είναι ένα πράγμα το οποίο θέλει πνίξιμο Δεν είναι να τον βγάλεις έξω διότι όταν τον βγάλεις έξω θα σε πάρει σαν το ποτάμι το ορμητικό Και δεν θα ξέρεις ούτε τι λέει ούτε τι κάμνεις Όταν όμως τον, τον πνίξεις μέσα σου Και ταυτόχρονα και ταυτόχρονα προσπέσεις τα πόδια του Χριστού και πεις «Θεέ μου, λυπήθουμε». Τι γίνεται μέσα μου. Τότε πραγματικά θα απαλλαγείς από τον θυμό. Όταν μάθεις να τον, να τον πνίγεις και να προσεύχεσαι να σε απαλλάξει όθος εκείνη την ώρα, τότε πράγματι η χάρη του Θεού επεμβαίνει και ε, βγάζει αυτόν τον πάθος. Λέει στο, στο γεροντικό μια ιστορία για κάποιον γέροντα, ο οποίο του είπε ένα βαρύ λόγο ένας αδερφός του πήρε ένα βαρύ λόγο και τον πλήγωσε. Και στάθηκε τέτοια πίεση μέσα του και επίεσε τον εαυτό του να μην μιλήσει. Και γέμισε το στόμα του αίμα. Και έφτιασε κάτω και έφτιασε αίμα. Και του λέει, Μα τι είναι αυτό το αίμα, του λένε άλλοι, Τι αυτό το, το αίμα που έφτιασε. Και λέει, Αυτό το αίμα είναι ο πικρό λόγο του αδελφού που μου είπε προηγουμένω. Και επίεσε τον εαυτό μου να μην μιλήσω και από την πίεση γέμισε το στόμα μου αίμα. Όταν το άκουσα αυτό το πράγμα, εγώ νόμιζα ότι. Δεν γίνεται αυτό, λέω έγινε μια φορά τέλος πάντων, όμως το συνείδησα και στον τόπο μας, μια φορά ένας άνθρωπος που αγωνιζόταν πνευματικά, είχε μεγάλη θέση τους άνθρωπος, πολύ μεγάλη θέση, είχε εξουσία, ήταν στρατιωτικός, πήγε ένα πολύ πολύ κατωτερός και του είπεν τέτοιες υβρησίες, τέτοια βαριά λόγα, που υπό άλλες περιστάσεις, αν ο άνθρωπος αυτός δεν είχε αρχίσει να μπει στην εκκλησία και δεν είναι εξομολογείτο θα τον έδιέλγει, θα τον έκανε κοιμά. Ήταν και δυνατός άνθρωπος, και στρατιωτικός και ανώτερος σε βαθμό. Αλλά είπε «Δεν θα πω τίποτα» και έσφιξε τον εαυτό του να μην πει τίποτα και γέμισε του στόμα του αίμα. Και μετά όταν ήρθε και μου είπε «Ξέρεις Γέροντα, τόσο πολύ ταράχτηκα και πιέστηκα, που έφτιασα αίμα μετά, πράγματι αίμα εθυμίθηκα τον λόγο του γεροντικού <coughs> και είπα ότι πράγματι συμβαίνει και αυτό. Δηλαδή, είναι έτσι ο θυμός, είναι ένα, μια, μια κίνηση ας πούμε, είναι πώς να το εξηγήσει κανείς. μπορώ να το εξηγήσει για γιατρήσος, το που τι συμβαίνει, όταν θυμώνομαι. Αλλά πάντως μέσα στην πατερική πείρα, μας παρέδωσαν οι πατέρες μας, είναι ότι το, το θυμώνομαι, να πιέζομαι τον εαυτό μας να μην μιλά, να μην απάντα. Και αν τυχόν μας ξεφύγει και απαντήσουμε και εκφραστούμε και χάσουμε την ευκαιρία αυτή, τότε το φάρμακο είναι να ζητήσουμε συγγνώμη. Εθύμωσες, τότε πήγαινε να ζητήσει συγγνώμη. Να πει στο άλλο άνθρωπο συγγνώμη που, που σου εμίρεις άσχημα. Να τα ταπεινωθείς, η ταπείνωση σκόβει το θυμό. Μην παντμισξέρεις, εάν σε λείπεις ασυγνώμη. Μα τι αν σε Συγνώμη συγγνώμη που σε ελείπισα. Ή, μα μου είπε και εσύ κάτι και ξέρω, τούτα όλα τα. Πώ να αυτά είναι πασαλήματα. Να μάθουμε την ταπείνωση, να πάμε να πούμε συγγνώμη, εγώ φταίω, αδερφέ μου. Εγώ φταίω και, ε, και εγώ σε στεναχώρησα. Μην πάει να του ξέρει, ε, να του δικαιολογηθεί, να του πει χίλια δύο πράγματα. Ήμουν λυπημένο, εντάξει, καλό και αυτά. Δεν μπορούμε εκείνη την απόλυτη ταπείνωση, α είναι και έτσι. Αλλά να μάθουμε. Στον εαυτό μα να είμαστε λίγο σκληροί, ιδίω σε αυτά τα θέματα. Να πάμε από να το άλλο, ξέρει τη Σε στενοχώρε έκανα λάθο. Είναι πράγματι στην αρχή πολύ δύσκολο. Θυμάμαι και εγώ στην αρχή, όταν ε, εθήμωνα και ήμουν αναγκασμένο να πω από το άλλο συγγνώμη, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ε, Πώ θα πάω να πει στο άλλο συγγνώμη. Και μάλιστα και εμεί οι μοναχοί, όχι του λέμε ένα συγγνώμη, μετάνοια. Μετάνοια, εδάφος, να συγγνώμη, απλώ βάζουμε και μετάνεια. Μετάνεια, νέο εδάφο να μα συγχωρέσει. Τι δύσκολο πράγμα. Θυμάμαι μια φορά να σας πω ε, ένας ένα περιστατικό στο μοναστήρι μας παλιά στο Άγιον Όρος ένας νεαρός ιερέας ιερομόναχος κάτι έγινε, μια παρεξήγηση ε, και του είπαν ότι ο γέροντας της μονής κάτι είπε να ξέρω κάτι άλλαξε το πρόγραμμα και τα, αυτά τα δουλειές που είχε να κάνει. Οπότε εκείνος μέσα στην ιναικότητα, να του ξέρω εγώ, συνεργεία του πειρασμού, άρχισε να λέει και τι σημαίνει και ποιο είναι αυτό. Και κα, κάθε λίγο μα αλλάζει εδώ μέσα τα προγράμματα μα, και άρχισε να λέει, α πούμε, να μιλάει αντίον του γέροντο εκείνου. Ε, Εμεί οι άλλοι, μικρότεροι και αφελείς και επιπόλυτοι, δεν χάσαμε ευκαιρία γέροντα. Ξέρει τι είπε ο πατέρα, Είπε μέσα στην αυλή, νότι εσύ, ποιο είσαι εσύ, που εδώ μέσα έτσι και ξέρω εγώ. Είπε τέτοιο πράγμα. Ναι, είπε, είπε, είπε πράγμα. τώρα θα δει τι θα θα δείστε να θα το του τώρα που κατεβάζω τον Εσπερινό. Θα το κάνω, δεν ξέρω πού να πάει. Α, λέει, μου ωραία τώρα. Θα πάω να το αυτοποιήσει. Το βάλε τη φωνή, να μάθει άλλη φορά, να μην μιλάει αντίον του γέροντα μέσα στην αυλή με αυτόν τον τρόπο. Τα Σάββατο πριν τον Εσπερινό. Ε, κατεβαίνω γέροντα κάτω, φωνάζει τον παπά τον Ιωρωμόν, αφού του λέγαμε στο Ιωρώ και σε θέλω. Δε μα, αν πάνω του, θα ακούσει τώρα, θα εξαμάξει. Και περιμέναμε όλοι απ' έξω να ακούμε φωνέ και κραυγέ που θα τον εμάλονται. Εγώ ήμουν μέσα στο ιερό, ήμουν διάκοστα Και τι κοιτάζω. Μπαίνουμε μέσα στο ιερό και πέφτει ο γέροντα, ο μεγάλο, 65 τότε χρόνο, μπροστά στο παιδάκι που ήταν 25 χρόνο. Και του φίλε τα πόδια του, λε συγγνώμη, αδερφέ μου, κάτι έκανα και σε λύπησα. Να με συγχωρέσει. Και όλο κατέρευσε. Αμέσω βάλανε τα κλάματα γέροντα συγγνώμη. Αλλά ένα άλλο γέροντα τα κατουνάκια από Παπα-Εφραίμ όταν επήγα εγώ τη Δευτέρα εντάξει έγινε αυτό Ά, το έκαμε γέροντα γέροντας με αυτό το πράγμα επήγα και μου λέει τι συνέβηκε το Σάββατο στο μοναστήρι τι συνέβηκε μου λέει ήταν έναν άγγελο που έδωσε στο κεφάλι του γέροντας ένα στεφάνι ολόχρυσο κάτι έγινε αυτό, ε, αυτό και αυτό έγινε αυτός εν πνεύματι ένα γιο πνεύματι από εκεί που ήταν μακριά είδε με τη χάρη του Θεού τον άγγελο του Θεού να στεφανώνει τον γέροντα για την ταπείνωση του και μπορούσε να τον τιμωρήσει τον νεαρόν τον μοναχό γιατί μίλησε άσχημα αλλά επήγε, έπεσε στα πόδια του, τα φίλησε και του είπε σίγουρα κάτι έκαμα για να σε στενοχωρέσω, να με και έτσι επανέφερε τα πράγματα με το θέλημα του Θεού Θέλω να σας πω ότι ο θυμό θέλει κατά αντιμετώπιση να μην τον αφήνουμε και προπάντων, να μην δικαιολογούμε τον εαυτό μα όταν θυμώνει. Μην το δικαιολογάτε τον εαυτό σα. Όλοι μα θυμώνουμε. Δυστυχώ, είμαστε άνθρωποι και θυμώνομαι. Και καμιά φορά λόγω τη κούραση. Η κούραση είναι ένα κακό εχθρό μα. Όταν κουραζόμαστε πάνω από τι δυνάμει μα, τότε μα φταίνουν τα ρούχα μα. Είναι γεγονό αυτό. Αλλά τουλάχιστον, όταν βλέπουμε ότι παραφέρθηκα, έκανα λάθο, μίλησε άσχημα. Να μην δικαιολογούμε τον εαυτό μα και λέμε, ξέρει ή ήμουν κουρασμένος όχι να, να στρέψεις αυτόν τον θυμάντο του, του εαυτού σου όχι με άγχος αλλά να το ταπεινώσεις να το χτυπήσεις κάτω να πεις εσύ φταίεις, δεν ο άλλος, δεν φταίει ο άλλος έτσι μαθαίνεις να αντιμετωπίζεις αυτά τα πράγματα με το να το πνίξεις καταρχάς και αν σου ξεφύγει να τον ταπεινώσει να τον πιάσει στον εαυτό σου, να τον ρίξεις να τον σύρεις στο δικαστήριο όπως σέρνεις κάποιον άνθρωπο που πει ο συνένοχος, όχι, θα πάω να σε δικάσω ε, θα σε αφήσω αδικαστό θα σε δικάσω και θα σε καταδικάσω ακόμα σαν τρόπο δεινά ένας ανηλέητος κριτή, θα πιάνω με τον εαυτό μας και τον οδηγούμε εκεί να ταπεινωθεί, να μάθει να πει συγγνώμη ξέρετε εάν μαθαίναμε να το λέμε αυτό το πράγμα Πόσο καλύτερη θα ήταν η ζωή μα. Λέει μια ιστορία στο γεροντικό ότι ένα ηγούμενος προσευχόταν ένα βράδυ είχε πολλούς μοναχούς, και πολλού μοναχού. Και προσευχόμενο είναι το διάβολο που του λέει: Τι να σου κάνω, του λέει πολλέ φορέ. Άνα να σου κάψω το μοναστήρι σου και να του διαλύσω όλου από εδώ μέσα. Αλλά δυστυχώ βρήκα μια αντέχτη και μου διαλύουν τι παγίδε μου. Και το λέει: Τι, όταν λέει, Του βάλω. Μεταξύ του παρεξηγήσει και ιστορίες να παρεξηγηθούν, να θυμόσου, λέει ο ένα στον άλλο ευλόγησων, συγγνώμη δηλαδή, και έτσι δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και θυμάστε και κάτι άλλο. Όταν ο Μέγα Αντώνιο είδε τι παγίδε του διαβόλου πλωμένε, που λέει: Είδωνε εγώ τα παγίδε του διαβόλου πλωμένα στη γη, Είναι διάβολο και τι παγίδες του σε όλο τον κόσμο. Και έφριξε και στέναξε και είπε: Ποιο μπορεί να περάσει τι παγίδε του διαβόλου τότε ακούστηκε μια φωνή από τον Θεό και δεν του είπεν ούτε η νηστεία ούτε η αγρυπνία ούτε η προσευχή, ούτε η προσοχή τίποτα, αλλά του είπεν η ταπεινοφροσύνη μόνο η ταπείνωση δηλαδή μπορεί να περάσει και να καταστρέψει τις παγίδες του διαβόλου γιατί, διότι ο διάβολος είναι η και εγωισμός και το, σύπτωμα, το πρακτικό σύμπτωμα της υπερηφανία είναι ο θυμός, άρα αυτό που καταστρέφει τον θυμών που χτυπά το θυμό είναι ταπείνωσης, να μάθουμε να ταπεινωνόμαστε, να κόψουμε το θέλημα μας. Ταπείνωση είναι να αρνηθούμε το θέλημα μας, να αρνηθούμε τη γνώμη μας. Εγώ νομίζω έτσι, εγώ πιστεύω έτσι, εγώ έτσι θεωρώ ότι είναι το καλό. Αυτό να το αρνηθείς, να υπερβείσουν τα πράγματα, να τον εαυτό σου. Να κενώσεις αυτόν κι εσύ όπως είχαμε ο Χριστός για μας. Έτσι να μάθουμε αυτό το μυστήριο του Χριστού αυτήν την καίνωση την άρνηση των πάντων Έτσι έχει μια ωραία εικόνα που λέγεται η άκρα ταπείνωσης και είναι ο Χριστός και είναι μέσα στον τάφο νεκρός, γυμνός άταφος εκεί η άκρα ταπείνωσης τίποτα είναι νεκρός αυτό μπορούμε να το κάνουμε εάν το κάνει ο άνθρωπο, τότε αρχίζει να ενεργεί μέσα το μυστήριο της Αναστάσεως τότε αυτός ο άνθρωπο κινείται σε έναν άλλον επίπεδο έχει ειρήνη έχει χαρά έχει άλλα πράγματα έχει ελευθερία όλα του είναι άνετα όπως θέλετε δεν θα, δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτούς τους γέροντες αυτούς τους αγίους ανθρώπους που μέσα στα κοινόβια έλεγαν αυτό το πράγμα όπως θέλετε γέροντα τι θέλεις όπως θέλετε εσεί. Θέλει έτσι είναι ευλογημένο, το άλλο να είναι ευλογημένο. Ήταν χαρούμενοι με όλε τι λύσει, ήταν χαρούμενοι και με τα αντίθετα πράγματα. Και έτσι ήταν ευχάριστοι άνθρωποι. Πόσο αν αυτό το πράγμα το μαθαίναμε στι οικογένειε μα, αν το μαθαίμε στις οικογένειές μας ο ένα να λέει το άλλο όπω θέλει, λέει ο άντρα στη γυναίκα, θέλει να πάμε έξω όπω θέλει εσύ, που θέλει να πάμε όπου θέλει, αν θέλει και όπου θέλει. Τώρα, φανταστείτε τι γίνεται, όλοι ξέρετε. Μα έφερε εδώ μέσα, πάει όλο να σε βγάλει έξω να σου δώσει έναν πιάντο φα. Τι να σε κουβάλει εδώ μέσα, φα είναι αυτό που κάνει με το κέντρο. Δεν είναι καλά τα φαγιά του. Άτσι. Δεν έχει ωραία θέα. Ξέρω εγώ, είναι δυνατά τα μεγάφωνα. Φασταίνουν τα χίλια, τα χίλια δυο. Δεν λέμε ευχαριστούν το άλλο. Καλά, επειδή με σε πείρα, να σου ευχαριστήσω. Δεν μπορεί να πει να ευχαριστώ. Όλα σου φταίνουν, όλα σου μυρίζω εκεί φτάνουμε όταν, όταν δεν μάθουμε την τη υπέρβασης του εαυτού μας τότε φτάνομα όλα. ό,τι και να σου κάνει άλλος δεν ευχαρισκέσαι δεν ευχαρισκέσαι με τίποτε τότε είσαι βάσανο είσαι βάσανο και για τον άλλο και για τον εαυτό σου είσαι μεγάλο βάσανο μέχρι που να μάθεις να εργάζεσαι και ξέρετε ότι όλα αυτά τα όλα αυτά τα, τα, τα, τα γεγονότα που περιγράφει το γεροντικό μου κάνει φοβερή εντύπωση και το βλέπω τώρα που είμαι και εγώ στον κόσμο και είμαι α πούμε καθημερινά εδώ και ακούω χιλιά δύο πράγματα λέω με έναν φοβερό πράγμα ότι αν διαβάζουμε το γεροντικό γινόμαστε τέλειοι και, και στο μοναστήρι γινόμαστε τέλειοι μοναχοί αλλά γινόμαστε και τέλειοι έγγαμοι, έγγαμοι τέλειοι άνθρωποι με στον γάμο γιατί είναι τελικά ας πούμε, όλοι αυτούς αγώνας καταργεί τα πάθη και τα πάθη που μας καταστρέφουν δηλαδή ένας που, που δουλεύει πνευματικά στον εαυτό του όπου και αν είναι είτε, είτε έγγαμος είναι είτε μοναχός είναι είτε ξέρω εγώ σε οποιαδήποτε βαθμίδα της κοινωνίας και ανεβρίσκεται μπορεί πράγματι αυτός ο άνθρωπος να γίνεται τέλειος γιατί βλέπει, βλέπει το πως μαθαίνει κανείς να εργάζεται πνευματικά στον εαυτό του Βλέπει τα, τα πάθη, τα τον πόλεμο των παθών. μαθαίνει να δει την αλήθεια, ότι έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι είναι ο θυμός. Δεν είναι διαφορετικά. Ή αν βέβαια έχουμε ενδιάθεση να εργαστούμε στον εαυτό μας. Μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα περί του θυμού, περί της οργής. Πάντως, να ξέρετε ότι είναι μεν φυσική κίνησης. Χρειάζεται για να αντιστεκόμαστε στην αμαρτία... Εκεί που είναι αμαρτία, εκεί που είναι αδικία εκεί που είναι παράβασης να επιστρατεύουμε τον θυμό αλλά ποτέ να αντίον ανθρώπων έτσι μισούμε την αμαρτία, δεν μισούμε τους αμαρτωλούς ανθρώπους μισούμε την αδικία, δεν μισούμε τον άδικον άνθρωπο δεν μισούμε ούτε τους δαίμονες ακόμα οι Άγιοι δεν μισούσαν τους δαίμονες μισούσαν τα δαιμονικά έργα δεν μισούσαν τους δαίμονες αγαπούσαν τους δαίμονες και η καρδιά τους υπερόλου του κόσμου και υπέρ των δαιμόνων ακόμα και εγώ ήταν η καρδιά τους λέει ο Βάισακ καύσης αγάπης υπερ όλους της κτήσεως και υπέρ των δαιμονων ακομα και εγω ηταν η καρδια τους λεει ο βαισακ καυσης αγαπης η ολους της κτησεως και υπερ των δαιμονων δεν μπορούσαν να, να, να αισθάνονται οι Άγιοι ότι υπάρχουν υπάρξει όπως οι δαίμονες που είναι μακράν του Θεού δεν μπορούσαν να τον το πράμα και έγινε η καρδιά τους για αγάπη για τους δαίμονες άρα ούτε εμεί ούτε η Εκκλησία Στρέφεται ποτέ εν αντίον του ανθρώπου ότι θέλει α είναι ο άλλος μπορεί να είναι δολοφόνος μπορεί να είναι ξέρω εγώ ο πιο διαστραμμένος άνθρωπος μπορεί να είναι το, ο πιο χειρότερος άνθρωπος του κόσμου δεν μπορείς να το μισήσεις δεν μπορείς να το χτυπήσεις δεν μπορείς να θυμώσεις με αυτόν τον άνθρωπο όχι αυτός είναι αδελφό σου είναι, είναι τέκνο του θεού είναι εικόνα του θεού έστω κι αν είναι αμαυρωμένη αλλά ναι θα θυμώσει εναντίον των έργων, εναντίον τη αμαρτίας. Μίσησον την αμαρτία, λέει ο Άγιος Ισάκ, και όχι των αμαρτωλόν άνθρωπων. Μίσησον τα δαιμονικάρια και όχι τους δαίμονες. Τότε εκεί πραγματικά μπορεί να επιστρέψει τον θυμό σου και την οργή σου. Τότε, τότε οργίζεσαι και δεν αμαρτάνεις. Οι άλλοι όψεις είναι αυτού που είπαμε. Να κόβω με το θυμόντια της ταπεινώσεως, τη αντιστάσεως, Δια της μη του εαυτού μας. Τότε εργαζόμαστε πραγματικά. Και να έχουμε σαν απαραίτητο κριτήριο. Εάν θυμώνει, μην απατάσαι. Κινείσαι από εγωισμό. Έχεις, έχεις μέσα σου υπερηφάνεια. Ο θυμός είναι γέννημα της υπερηφανία. Είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει. Όσοι θυμώνουμε, πρέπει να το καταλάβουμε. Έχουμε υπερηφάνεια μέσα μας. Και πρέπει να εργαστούμε στον χώρο της ταπεινώσεως. Πάει πιο κάτω ο ψαλμός και λέει «Α λέγετε εντεσκαρδίες ημών, επίτεσκείτες ημών κατανοίγετε». Αυτά τα οποία λέτε μέσα στις καρδιές σας, όταν πάτε στο κρεβάτι σας, να δημιουργείτε κατάνοιξη. Ερμηνεύετε με δύο τρόπους. Όλα αυτά τα μαχτολά πράγματα, όλα αυτά τα κακά που κάνουμε κάθε μέρα, όταν πηγαίνω το βράδυ στο δωμάτιο μας στο κρεβάτι μας εκεί να στρέφουμε τον νου μας προς τον Θεό και να κατανοίγεται η καρδιά μας και να λέμε πάει ακόμα μια μέρα από τη ζωή μου πάει ακόμα μια μέρα δεν ξέρω αν θα έχουμε αύριο άλλη μέρα, τι έκανα σήμερα ελείπησα τον αδελφό μου αρνήθηκα την ομολογία μου δεν ανταποκρίθηκα, δεν έκαμα αυτό το που έπρεπε να κάνω. Μέσα στο ταμείο της ψυχής μας, μέσα στα άδυτα της ψυχής μας, να μπαίνουμε και να ζητούμε από το Θεό συγνώμη, μετάνια, να λέμε Θεέ μου, συγνώμη. Σήμερα πάλι, πάλι σε λύπησα Ή ακόμα και δεν έκαμα τίποτα. Έχασα ακόμα μια μέρα από τη ζωή μου. Σε τι σημαίνει αυτό, Εάν πούμε ότι η ζωή μας είναι ένας τούχο με κάμποσα τούβλα, Και κάθε μέρα βγαίνει ένα τούβλο, Κάθε μέρα ένα τούβλο, Κάθε μέρα ένα-ενένα-ενένα, ένα, ένα, ένα. μέχρι που θα μείνει άλλο. Και δεν ξέρουμε πότε είναι το τελευταίο. Γι' αυτό πρέπει κάθε μέρα να είμαστε έτοιμοι. Λέει έναν ωραίο ο Άγιος Τσιλουανό ότι διήρχεται, λέει, τι νύχτε του μέσα σε θρήνου μετανία. Και έλεγε, εγώ σήμερα αποθνίσκω, σήμερα, η τελευταία μου μέρα, εγώ σήμερα αποθνίσκω και η ψυχή μου κατέρχεται στον Άδη, και χωρίς δε αιώνια από τον Θεό. Και τι θα γίνει με μένα που τέλειωσαν όλα, τώρα τελείωσαν όλα. Δεν έχει άλλη ημέρα πλέον. Δεν θα ζήσω αύριο. Είναι η τελευταία μου μέρα. Όχι για να μας πιάσει το άχος και η απεσοδοξία. όχι αυτά. Αλλά για να έτσι λίγο να συνεχώμαστε λέμε μα πού πάεις τι καμνείς πού τρέχεις παιδί τι, τι, τι νομίζεις ότι δεν έχεις την αυριανή ημέρα σήμερα κάνε σήμερα αυτό που πάει, τι καμνεις που τρεχεις παιδι τι νομιζεις οτι δεν εχεις την αυριανη ημερα σημερα κάμε σημερα αυτο που μπορεις και το αύριο να αφιστο σήμερα εργάσου το έργο του Θεού σήμερα μετανόησε σήμερα προσπάθα δεν ξέρεις το αύριο θα έχεις το αύριο για σένα είσαι σίγουρος ότι αύριο θα είσαι σε αυτόν τον κόσμο αυτό είναι, είναι καλό πρώτα μα κόβει Λίγον έτσι είναι την, την παράλογη φόρα που έχουμε. Και δεύτερο, μας βοηθάει να έχουμε ειρήνη και βγαίνουμε από εκείνο το άχος της αύριο. Δεν ξέρουμε αν θα έχουμε ένα αύριο. Σήμερα εμείς να έχουμε ειρήνη, να αξιοποιήσουμε τη σημερινή ημέρα και να τελειώσουμε. Να τελειώσουμε. Το αύριο να έχει ο Θεός. Αν ζήσουμε, θυμάστε παλιοί τη λέγανε, ας ζήσουμε ένα αύριο θα τα δούμε. Και είχαν και ειρήνη μέσα τους. Εμεί λέει προγράμματα 20 ετή προγράμματα ξέρω εγώ μακροχρόνια, καλά είναι βέβαια για την οικονομία του τόπου για την ξέρω εγώ έτσι κάνουμε όλοι μας στα χτίζουμε ένα, ένα πράγμα χτίζουμε και τελειώσουμε σε 5 χρόνια λέμε αλλά να μην η καρδιά μας να μην εχμαλωτίζεται και όταν πηγαίνουμε το βράδυ στο δωμάτιό μας να είμαστε ελεύθεροι εκεί ας πούμε μόνοι μας μέσα στην καρδιά μας να έχουμε αυτή τη σχέση με τον Θεό. Και ξέρετε, όπω ακούσαμε στο Ευαγγέλιο, προχθέ την Κυριακή, αυτόν έχει αξία, αυτόν το ήθο. Τι έκαμε να τελώνει, είπε έναν μου, λυπήθουμε τον Αμαρτωλό. Έσκυψε κάτω, χτύπησε το στήθο του, έκλαψε και είπε: Ο Θεό ελάστηδη με τον Αμαρτωλό και δικαιώθηκε. Ο άλλο επήγαινε εκεί και σταθήσει σε αυτόν εστάθηκε πάνω στα έργα του στάθηκε καμάρωσε κορδόσε, είπε ότι εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους εγώ νηστεύω κάνω τα καλά έργα κάνω λαιμοσύνες κάνω ό,τι μπορώ και άρα σε ευχαριστώ Θεέ μου γιατί είμαι, είμαι καλά δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους αλλά ο Θεός δεν εδέχτηκε αυτή την προσευχή τον κατέκρινε τον απέρριψε ο Θεός τον τον από το πρόσωπο του. Διότι είναι ευδέλικμα αυτή η προσευχή ενώπιον του Θεού. Ο άλλος που πράγματι ήταν παλιάνθρωπος, ήταν απατεόρας, ήταν κλέφτης, ήταν ψεύτης, ήταν όλα κίνα, Όμως ευρύκε το μυστικό. Ήξερε να κλαίει και να λέει ενώπιον του, του Θεού μου λυπήθουμε τον ονομαστωλών. Αυτό είναι το μυστικό. Είναι πότε να πούμε σαν κάτι ατσίδες που μας γελούν όλους, γελούμε και με ένα κανένα φοράκι στη Μητρόπολη Έρχονται, θέλουν, χρήματα. Ξέρω ότι είναι απαταιώνε, αλλά παίρνουν ένα νύφο έτσι, ωραίο νύφο, δεν τολμά να του πει όχι. Δηλαδή, του δίνει και λεφτά και του λες και συγγνώμη, διότι είναι εκπαιδευμένοι, ξέρουν πώ θα του το ζητήσουν. Ξέρετε, έτσι πρέπει να κάνουμε και με το Θεό. Δηλαδή, όπω έκαμε ο ληστή, λέει ο Ιωσκοσότομο, ο, ο ληστή λέει, ήταν τόσο σπουδαίο ληστή, που ελίστευσε και τον παράδεισο ακόμα. Τελευταία στιγμή. Άσπαξαν και τον Παράδισο. Δεν το κανούσαν οι άλλε ληστείε που έκαμε. Πάνω στο Σταυρό ελίστευσαν την καλή ληστεία του Παραδείσου. Ήβρε την ευκαιρία, σου λέει τώρα ευκαιρία. Ο Χριστό εδώ, του λέει μνήση δημοκήρια τη βασιλεία σου. Αμέσω, τέλειωσε. Το πήρε ο Θεός μαζί του. Πάει αυτό ο άνθρωπο ο αμαρτωλός ξέρει την τέχνη, στέκεται τον οποίο του ταπεινά και λέει Θεέ μου λυπήθουμε τον Αμαρτωλό. Έκλαψε και την αμαρτία του και αμέσως ο Θεό τον δικαίωσε, έλα μέσα ο άλλος πίσω δεν θέλει ούτε τα έργα σου ούτε τα, ούτε τα καλά σου ούτε τίποτα, έξω γιατί είχε υπερηφάνεια δεν έμαθεν την τέχνη να μιλά του Θεού γιατί, γιατί ήταν κλεισμένος στο καβούκι, του, ήταν αυτόν στην του ο άλλος έμαθε αυτήν την τέχνη, Αξιοποίησε την αμαρτίαν του Ήξερε ότι είμαι, είμαι άδικος είμαι άρπαγας, είμαι κλέφτης είμαι ψεύτης, είμαι απαταιώνας. Όλα αυτά που ήξεραν ότι ήταν τα χρησιμοποίησε για το καλό του. Και είπε τέτοιο που είμαι, μα δεν έχουμε ούτε να αναστηκώσω να το Θεό. Έσκριψε κάτω, έκλαψε για τις αμαρτίες του και τελικά οι αμαρτίες του τον αφέλησαν. Γιατί τον, τον έμαθαν να έχει ταπείνωση. Ενώ τον άλλον τα καλά του έργα τον έβλαψαν. Γιατί δεν είχε ταπείνωση. Γι' αυτό και εμείς δεν πρέπει να κρίνουμε κανέναν άνθρωπο. Δεν ξέρουμε ο κάθε ένα από εμά όταν πηγαίνει το βράδυ να κοιμηθεί τι έχει με στην καρδιά του. Εάν στενάζει και λέει, Θεέ μου, με τον Αμαρτωλό. Πάλι έκανα λάθο σήμερα. Πάλι θύμωσα, πάλι πρόσβαλα τον άλλον. Πάλι τον επίκρανα, πάλι τον εκακολόγησα, πάλι έκανα όλα αυτά τα πράγματα. Λυπήθουμε. Ξέρετε ότι ο Θεό σαν καλό πατέρα δεν αρνείται ποτέ τον άνθρωπο με Μπορεί να πει εσύ ότι μα κάθε μέρα κάνει τα ίδια έτω πάλι σήμερα πάλι τα ίδια κοίτα στην εκκλησία να εξομολογήθηκε, να και πάλι σήμερα τα ίδια ή για τον άλλο ή για τον εαυτό μας Δεν έχει σημασία ο Θεός τον δέχεται δεν τον εκδιώκει εφόσον έρχεται σωστά και ταπεινώνεται και μετανοεί και θλίβεται και ζητά το έλεος του Θεού ο Θεός δεν θα τον εκδιώξει ποτέ υπάρχει και ένας που θα διώξει το παιδί του έστω και αν κάνει κάθε μέρα τόσα αμαρτίες τόσα λάθη δεν μπορείς να το δεχτείς, είναι παιδί σου θα το δεχτείς, έρχεσαι σου λέει συγγνώμη έκαμα λάθος μα και συγγνώμη να μη σου πει πάλι τον δέχεσαι γιατί σε γονιός σε πατέρα, είσαι μητέρα το ίδιο πράγμα κάνει και ο Θεός δεν μπορεί ο Θεός να σε αρνηθεί όπως λέει ο ίδιος εάν, εάν γινή επιλύσετε τα έκονα αυτής εγώ και επιλύσω μέσου εάν η γυναίκα, λέει. Υπάρχει πιθανότητα να, να ξεχάσει τα παιδιά τη, που δεν μπορεί κανιά μάνα να ξεχάσει τα παιδιά τη. Όμω, εγώ δεν θα σε ξεχάσω ποτέ, λέει ο Θεό. Σκεφτείτε αγάπη δηλαδή. Έτσι. Σκεφτείτε αγάπη του Θεού, που δεν θα μα ξεχάσει ποτέ, ό,τι και αν κάνουμε. Ό,τι κι αν κάνουμε. Και αν τον αρνηθούμε εμεί, αυτό πιστό μένει σε εμά. Ό,τι και αν κάνουμε. Και αν τον προδώσουμε, και αν τον αρνηθούμε, και αν τον κρεμάσουμε, και αν τον φτύσουμε, και τον. οτιδήποτε και αν, τον... αν κάνουμε στη ζωή μα ο Θεός δεν θα αρνηθεί ποτέ εμάς. Εάν αυτό το πράγμα το ξέρουμε, το βιώσουμε, εμείς ήδη, τότε πώς θα κλείσουμε την πόρτα σε άλλον άνθρωπο. Πώς θα είμαστε σκληροί στον άλλον άνθρωπο. Πώς θα πούμε το άλλο ότι με αυτό το πράγμα που έκαμε δεν σε θέλω φύγε, δεν σε θέλω σε μπροστά μου. Εάν εσείς ζει κάθε μέρα την επιστροφή σου στον Θεό, εάν είσαι εγνώμονης στον Θεών διότι σε δέχεται καθημερινά μετανοούντα πίσω Και όταν κάθε βράδυ λες Θεέ μου λυπήθουμε Και σήμερα σπατάλησα την ημέρα μου Και δεν έκανα τίποτα για σένα Δεν, δεν σε θυμήθηκα δεν, δεν, δεν σε αγάπησα Σε πρόδωσα, σε ξέχασα Σαν να μην υπήρχε σήμερα για μένα Και σε θυμήθηκα τώρα Και τέτοιες μέρες έχουν περάσει χιλιάδες στη ζωή μας Και όμως ο Θεός σε δέχεται Κάθε μέρα σε δέχεται και υπάρχει μες στη ψυχή σου η εγγνωμοσύνη ότι ο Θεός σε δέχεται εάν το βιώσουμε αυτό το πράγμα αδελφοί μου σας ομολογώ ότι ποτέ δεν πρόκειται κανέναν άνθρωπο να αποστραφούμε κανέναν δεν πρόκειται να αποστραφούμε όλους θα τους δεχόμαστε γιατί? γιατί βιώνουμε εμείς ήδη την δική μας επιστροφή προς τον Θεό με εγγνωμοσύνη τότε και μέσα στο γάμο δεν θα είμαστε αυστηροί με τον σύντροφό μας ούτε θα είμαστε εκείνα τα κομπλεξικά, εκείνα τα αυστηρά και εκείνα τα άρρωστα που κάνουμε και διαλύουμε τα πάντα εν ρηπεί φθαλμού. τότε θα είμαστε άνθρωποι γεμάτοι αγάπη, γεμάτοι ανεκτικότητα, υποχωρητικοί άνθρωποι. Κατηγορούσαν κάποτε ένα πνευματικό ότι δεν βάζει κανόνες και ότι δεν είναι αυστηρός. Πρέπει να βάζεις κανόνες, να κόβεις τον άλλο. Και έλεγε: Μα πώ θα βάλω κανόνε. Εάν μου βάλει και ο Θεό σε μέναν κανόνα, εάν, αν... εφού εγώ που είμαι πνευματικός, αμαρτάνω» μπορεί να μην κάνω τι που κάνουν οι αλλά κάνω άλλε αμαρτίε που δεν δικαιολογούμε. Και ποιο μπορεί να κάθεται ότι δεν αμαρτάνε. Όλοι αμαρτάνομαι. Τότε λοιπόν, εάν έχει έναν άνθρωπο που δεν πρέπει να κοινωνήσει, ο πρώτο είμαι εγώ. Και αν έχει έναν που πρέπει να πεταχτεί έξω από την εκκλησία, ο πρώτο είμαι εγώ. Πώς θα διώξω τον άλλο, που άλλο άλλος εκείνος που κάμουν είναι λιγότερα από αυτά που κάνω εγώ. Εάν ο Θεός μακροθυμεί σε μένα, τότε δεν μπορώ να πω το άλλο δεν μακροθυμεί για σένα. Έλεγε ο μας, εάν παιδί μου ο Θεός ανέχεται εμένα, τότε σημαίνει να έχετε τον κόσμο όλο. Αλλά υπήρχε ένα που δεν σήκωνει πλέον την ανοχή του Θεού είμαι εγώ. Από μένα, από μένα και μετά όλοι πιο πάνω από μένα. Έλεγε και ένα μοναχός σε ένα γέροντα. Γέροντα έφτασα μέχρι το, το βάθος της κολάσεως. Δεν έχω άλλο από εκεί κάτω. Του λέει έφτασες μέχρι το βάθος. Λέει ναι. Επάτησες σταθερά. Πατάς γερά. Πατώ γερά. Στο κεφάλι μου που πατάς. Δηλαδή εγώ είμαι πιο κατά από ακόμα. <κυκλή> <κυκλή> δηλαδή σκεφτείτε τι ταπείνωση είχαν οι Άγιοι. Πού κατέβαιναν και πού κατέβαιναν α πούμε και με αυτήν την ταπείνωση είχα μεγάλη αγάπη προς πάντα δεν κατέκριναν άλλων άνθρωπων δεν απέριψαν άλλων άνθρωπων για όλους ήταν ανοιχτή η βασιλεία του Θεού οι πάντες σώζονται λέει ο Άγιος Σιλωανός όλοι σώζονται και οι δαίμονες ακόμα σώζονται εγώ δε μόνος από όλοι είμαι μόνον εγώ χάνομαι κανένας άλλο δεν θα υπάρχει στην κόλαση μόνον εγώ οι υπόλοιποι σώζονται αυτό ήταν το φρόνημα των Αγίων αυτό ήταν και το φρόνημα του τελώνου που διαβάσαμε στο Ευαγγέλιο και αυτό είναι η εργασία που λέει εδώ ο ψαλμός κάθε βράδυ να κατανίσεστε λέγοντας αυτά, αυτά που έχετε μες στην καρδιά σας ό,τι έγινε και ό,τι δεν έγινε εκείνο το βράδυ κάνετε αυτήν την την αναφορά προ τον Θεό εκείνον τον στεναγμό Θεέ μου η λάστητη είμαι το αμαρτωλό έτσι είναι οι πιο ωραίες ώρε είναι πιο ώρε ώρες που έχουμε και είμαστε μόνοι μα, βοηθάει και η ώρα της νύχτας και εκεί η ησυχία να μπορέσει ο άνθρωπος να στραφεί μέσα του να κοιτάξει πρέπει να κοιτάζουμε τον εαυτό μας μη φοβάστε τον εαυτό σας έστω κι αν είμαστε άσχημοι ψυχικά τον κοιτάξουμε κατάματα και να μεταφέρουμε αυτή τη δυσκολία μας στον Θεό μεταπροσευχής και τότε πραγματικά ο Θεός θα μας ξεκουράσει δεν θα μας αφήσει ο Θεός να χαθούμε και εδώ να σταματήσουμε και να σας πω μερικές ανακοινώσεις απαραίτητες. Πρώτον, μέσα στις προσπάθειες της Μητροπόλεως είναι και η αντιαιρετικών, ας αντιαιρετικών αγώνων. Ξέρετε ότι χιλιάδες αιρετικοί κατακλείσουν την πόλη μας από αγάπη και προ του αιρετικού και από αγάπη προ αυτού που είναι αδερφοί μα και πλανέθηκαν, έχουμε υποχρέωση απέναντι σε αυτού του ανθρώπου να του βοηθήσουμε πρώτα να φύγουν αυτοί από την αίρεση, να μπορούν και να του βοηθήσουμε να μην πάρουν κι άλλου μαζί του για το καλό των ιδίων. Και για το καλό των αιρετικών και για το καλό των αδερφών μα, δεν πρέπει να καταφεύγουν άνθρωποι στι αιρέσει. Και η Μητρόπολη, μέσα σε πνεύμα αγάπη, απόλυτη αγάπη, οργανώνει αυτή, αυτή την, την κίνηση ώστε να μπορούμε να διαφωτίζουμε τους αδελφούς μας για την ορθόδοξη πίστη μας και την εκκλησία μας, να προλαμβάνουμε να μην γίνονται τέτοια τραύματα μέσα στην εκκλησία. Και παρακαλούμε όποιοι νομίζετε από εσάς ότι μπορείτε να βοηθήσετε αυτόν το έργο, να δώσετε το όνομά σας, ε, ώστε να... να έρχεστε σε αυτά τα σεμινάρια που θα κάνουμε, τα Αντιαιρετικά Σεμινάρια, το οποίο το πρώτο είναι 21 Μαρτίου, βέβαια θα ανακοινώσουμε, αλλά και ε, στη Μητρόπολη μπορείτε να απευθυνθείτε για να σας πούμε ακριβώς πώς μπορείτε να ενταχθείτε σε αυτόν τον χώρο τον Αντιαιρετικό, να διαφωτιστείτε και ήδη, αλλά και να βοηθήσετε ώστε ε, στις προσπάθειες της Εκκλησίας που κάνουμε για να βοηθούμε τους αδελφού μας, είτε με ενημερωτικά φυλάδια, είτε με το να πηγαίνουμε στον χώρο εκεί που γίνεται πρόβλημα, που υπάρχει πρόβλημα, είτε στηρίζοντα ανθρώπους ή οικογένειες που έχουν κυκλωθεί από ερετικού, να τους στηρίξουμε σε ορθόδοξη πίστη, να μην εγκαταλείψουν την Εκκλησία, να, ε, να γνωρίσουν την Εκκλησία, να ακούσουν περισσότερης Εκκλησίας. Ε, σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται από την Εκκλησία, νομίζω είναι καλό όσοι μπορείτε και όσοι θέλετε να βοηθήσετε και μπορείτε να δώσετε το όνομά σας να διαφερθείτε ε, στην Μητρόπολη στο γραφείο της Θρησκευτικής Διαφωτήσεως ή στον θεολόγο τον Γιώργο κυριάκου ο οποίος ε, είναι επικεφαλής μιας ομάδος αντιαιρετικής. Δεύτερον, αύριο το βράδυ στις 8 η ώρα στο Πατήχιο Θέατρο θα επεχθεί ένα θέατρο ε, ορθόδοξων πνευματικών, το έχω κύριε. Η ώρα 8 είναι πάρα πολύ ώρα θέατρο, έγινε με πολλές προσπάθειες ε, πραγματικών ανθρώπων καλλιτεχνών ηθοποιών που ε, ε, εκπαιδεύτηκαν σωστά και όμορφα, νομίζω είναι πολύ καλό, είναι πράγματι ψυχαγωγικό, δηλαδή με τη σωστή έννοια, δηλαδή βοηθά πνευματικά και είναι υπό την αιγύδαντης τη Ο 8 η ώρα στον Πατήχιο Θέατρο είναι καλό το τον είναι μια ολόκληρη πορεία που μιλά για τους πατριάχες για του για προφήτες για τη δημιουργία του κόσμου και έχει, έχει μήνυμα και είναι μέσα σε εκδηλώσεις τη Μητροπόλεως για τα 2.000 χρόνια από τη γέννηση του Χριστού θα είναι πάρα πολύ καλό να πάτε και εσείς και τα παιδιά σας και το πείτε και σε άλλους ανθρώπους να πάνε να το δουν θα φεληθείτε πάρα πολύ έχουν ακουστεί πολύ ωραία σχόλια για την παρουσία του θεάτρου αυτού επίσης ε, αυτό το τριήμερο Παρασκευή Σάββατο Κυριακή θα έχουμε μαζί μας ε, μια χοροδία Αράβων Ορθοδόξων Αράβων οι οποίοι ε, θα ψάλουν ε, του ύμνους στην εκκλησία την Παρασκευή το βράδυ στην Αγρυπνία που γίνεται εδώ στην Καθολική θα έχουμε την ευλογία να είναι μαζί μας οι Άραβες Ορθόδοξοι θα ψάλουν ο ένας χορός αραβικά ο άλλος χορός ελληνικά και θα γίνει αγρυπτία, θα λειτουργήσουν δύο επίσκοποι άραβε και εγώ και άλλοι ιερεί. Θα είναι πραγματικά μια ωραία ευκαιρία πνευματική, θα γίνεται έτσι μαζί με την λειτουργία, αλλά και οι χοροδίες των ψαρτών και οι άραβε και οι Έλληνες θα δώσουν μια ιδιαίτερη πνευματική ατμόσφαιρα. Είναι καλά μην χάσετε αυτή την λατρευτική ευκαιρία που οργανώνει η Μητρόπολης. Το Σάββατον η ώρα 7.30 θα γίνει συνευλία, συναυλία. Των Αράβων Ορθοδόξων, των ψαρτών, στον θέατρο του Αγίου Θανασίου, στο Δήμο του Αγίου Θανασίου, στην αίθουσα του Αγίου Θανασίου, εκεί θα, θα δοθεί συναυλία βυζαντινής μουσικής και όπω επίση την Κυριακή θα γίνει λειτουργία πάλι με Άραβε, ήδη Άραβες στον Άγιο Ιγνάτιον, στην εκκλησία των Αράβων, βγαίνοντα από την Λεμεσό, στην Γερμασόγια, στο τελευταίο round, από δεξιά μα, είναι μια μεγάλη εκκλησία άσπρη που είναι η εκκλησία του Αγίου Γυνατίου θα λειτουργήσουν οι επίσκοποι εκεί μαζί με μένα, και θα ψάλουν οι Άραβες είναι μια ευκαιρία να ακούσουμε και άλλους ορθοδόξους αδερφού μας πως υμνούν το Θεό στη δική τους γλώσσα να καταλάβουμε ότι δίπλα μας είναι δίπλα μας διατηρούν την ορθοδοξία έναν εκατομμύριον Άραβες ορθόδοξοι που υπάρχουν στον χώρο αυτό και είναι και μια παρουσία συμπαράστασης και αγάπης προς τους αδερφούς μας αλλά και για μας νομίζω είναι ε, άλλα βιώματα όταν ακούμε να δοξολογείται ο Θεός με αρθόδοξους ανθρώπους στη δική τους τη γλώσσα είναι κάτι το οποίο βοηθά και εμάς, βοηθά και αυτούς είναι καλές ευκαιρίες το κάναμε με πολλές προσπάθειες η Μητρόπολης για να μας δώσει αυτή την ευκαιρία να έχουμε την δυνατότητα να εμπλουτίσουμε και τις εμπειρίες μας και τις μα στην Εκκλησία ε, επίσης στην έξοδο του ναού υπάρχει αυτό το βιβλίο είναι έκδοση μια μονή, της Αγίας Θεάδος ενό της Χαστερίου που χτίζεται τώρα είναι η Θεία Λειτουργία μεταφρασμένη είναι το κείμενο αυτό το οποίο μελετούσαμε στη Λευκοσία όσοι θυμάστε στη Λευκοσία μελετούσαμε τη μετάφραση της Θείας λειτουργία είναι σε αυτό το κείμενο και επειδή πολλοί παραπονούν ότι δεν μπορούν να καταλάβουν τη Λειτουργία νομίζω ένα πολύ καλό βοήθημα είναι η Θεία Λειτουργία στη μια πλευρά είναι στα αρχαία ελληνικά και δίπλα είναι στα νέα ελληνικά. Μια απλή μελέτη θα μας δώσει τη δυνατότητα να καταλαβαίνουμε τι λέμε στη Λειτουργία και να πάψουμε να προφασιζόμαστε ότι δεν καταλαβαίνουμε το τι γίνεται στη Θεία Λειτουργία. Είναι πολύ καλό βοήθημα. βγαίνοντα μπορείτε να το αγοράσετε. <κυρίζει> Ακόμα κάτι. Ε, Όσοι μένετε στη Λεμεσό, γίνονται σύνδεσμοι γυναικών στις ενωρίε. Παρακαλώ, όσοι δεν έχετε πάρει έντυπο, ε, να το πάρετε, συμπληρώσετε, να γραφείτε στι συνδέσμου γυναικών στις ενοριακά και να μπορούμε να λειτουργούμε πλέον πιο οργανωμένοι μέσα στι ενωρίε μα. Και επίση, αν και είναι όμω λέω από τώρα, όσε κυρίε θέλουν να βοηθήσουν στην κατασκήνωση που κάνουν οι Μητρόπολε, που θα κάνουμε το καλοκαίρι με βοήθεια του Θεού για τα παιδιά, για τους μαθητές και για τους φοιτητές, είτε δίδοντας τις υπηρεσίες τους, είτε βοηθώντας σε οποιοδήποτε τομέα, θέλουν να βοηθήσουν την κατασκήνωση και παρακαλώσεις μπορούν να το κάνουν γιατί είναι ένα έργο της Εκκλησίας σημαντικό για τα παιδιά. Ε, παρακαλώ να έρθουν σε επαφή με την ε, Μητρόπολη, με τον κύριο Ολύμπιο για να πούν ποιε μέρες και πόσο καιρό και πώς μπορούν να βοηθήσουν στους έργο της Εκκλησίας και τα παιδιά για τους μαθητές. Νομίζω δεν έχω τίποτα άλλο να Πώς σας είπα πολλά, ελπίζω να θυμάστε όλα αυτά που είπαμε, Να κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως των αληθινών, το φωτίζων και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημά το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του και κατεύθυνουν διαβήματα εμών προσεργασία των εντολών Πρεσβείσεις παναχάντου του Μητρός και Πάντους των Αγίων Αμήν. Διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Σου Χριστή Θεό Θεός, ελέσουν ημάς Αμήν. Καλό βράδυ ο Θεός μαζί σα.